Τριακοστό δεύτερο μάθημα Προς την Ακρόπολη Με συγχωρείτε, μπορείτε σας παρακαλώ να μου δείξετε το δρόμο για την Ακρόπολη Πώς είπατε Θέλω να πάω στην Ακρόπολη, αλλά δεν ξέρω το δρόμο Λυπούμε πολύ, αλλά δεν ξέρω καλά την Αθήνα Κι εγώ για την Ακρόπολη πηγαίνω Α, να, ένας αστιφύλακας εκεί στη γωνία. Πάμε να τον ρωτήσουμε. Συγγνώμην, κύριε αστιφύλακα. Πώς μπορούμε να πάμε στην Ακρόπολη. Είναι μακριά από εδώ. Είναι κάπου δύο χιλιόμετρα περίπου. Αν θέλετε να πάτε με τα πόδια, προχωρήστε ω τη γωνία, στρίψτε δεξιά και θα φτάσετε στα παλαιά ανάκτορα εκεί που είναι το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου. Στα αριστερά σας θα βρείτε τη Λεωφόρο Αμαλίας που οδηγεί προς το Μακριγιάννη. Από εκεί θα δείτε την Ακρόπολη μπροστά σας. Αν θέλετε όμως μπορείτε να πάρετε αυτό το λεωφορείο από την απέναντι πλευρά του δρόμου και να πείτε στον Ισπράκτορα να σας κατεβάσει στο οδείο Ηρώδου του ατικού. Ευχαριστώ πολύ. Να, έρχεται το λεωφορείο. Δύο εισιτήρια για το δύο ηρόδου ατικού και να μας πείτε σας παρακαλώ πού να κατεβούμε. Είστε Έλληνας. Μάλιστα. Εσείς είστε ξένος. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα. Μιλάτε πολύ καλά ελληνικά, χωρίς ξενική προφορά. Καλοσύνη σα.